Έλα ρε μου, τι έγινε. Έλα, τι έγινε. Όταν ακούς τη λέξη κίνημα στην Ελλάδα, τι σου έρχεται. Το μυαλό πρώτη εντύπωση, τι σου έρχεται. Όχι δε φίλε, μεγάλης. Γιατί. Ήτανε το κίνημα του βουναυτικού, το κίνημα του βασιλιά. Έλα μαντ***, γιστωρα, εμένα μου έρχεται. Και Γιώργος και Ανδρέας. Στου παρετηθείτε, του ευθυλέ. θυμοτυπικά δεν πρέπει να παραστεί και ένα στο Σύνταγμα. Ε, ναι, θυμοτυπικά πρέπει. Αν, για το σουριάλ τη κατάσταση. Πάντως θα είχε πολύ μεγαλύτερη πέραση το κίνημα από το παρετηθείτε, εάν το ονοματίζαν εκεί αλλιώ. Όπω αγαπητείτε. Σε παρακαλώ, Ναι, το κάνω που και που. Αφτήρα και δεν είναι καλό. Πώ τα βλέπει. Θα είναι και Δηλαδή έχει βαθιές ιδέε πίσω αυτό το κίνημα. Για πες μου μια. Είναι βαθιές που δεν τι ξέρω, είναι τόσο βαθιές. Πάντω έχει πλάκα. Αν είσαι δηλαδή αλλοεθνή και τα παρακολουθεί αυτά ω εξέλιξη σε μια χώρα, μπορεί να τα κάνει και θεατρικό έργο μετά από 50 χρόνια. Τι λες? Καλά, εύκολα. Εδώ αν είσαι άστεγο στην πλατεία συντάγματο πάνω, σκέψου αυτό ο άστεγο τη βλέπει. Τι έχει δει αυτό ο άστεγο, αυτόν δεν σκέφτομαι. Αυτό πρέπει να γράψει θεατρικό.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 Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Οκ. Okay. Για πες, πες αλήθεια τώρα, πόσα του κάσατε. Σιγά του κάσαμε τώρα, εντάξει, μια, μια τοποθέτηση προϊόντο. ήταν. ο Δημήτρη Κουτσούπα περιέχει τοποθέτης προϊόντος και διαφημίζει την ελληνοφρένεια. Για παράδειγμα, όπω άκουγα στην ελληνοφρένεια στην το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Πόσα κουπούνια στο κουποέ κόψατε, <laughs> <laughs> Τι εννοείς. δηλαδή πρέπει να του κάσουμε, αν ακούσει κουτσούπα στην Μπει, δεν νιώθει αυτομάτως μια υποχρέωση από το θύμιο <χει> Το λιγότερο ήταν αυτό <χει> Η καλύτερη διαφήμιση σας ήταν αυτή πραγματικά Δηλαδή γέλασα με την ψυχή μου που τον άκουγα Να το λέει αυτό <Κι> Μετά το δίσιζε πάει Θα βγάλουμε και κάνα τέτοιο δίσιζε νότε πάει Γενικώς αρχίσει μια κουβέντα για πίπες Σήμερα είναι η παρετηθείτε.gr. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω να σου πω μια εμπειρία από το προηγούμενο από του αγανακτισμένου.com. Για πε. Έχω ένα κουμπάρο, καλά να είναι. Παραδοσιακά δεξιό κτλ. Στο Σύνταγμα κατέβανε μόνο στην συνερμό για ψώνια. Εγώ ήμουν ο χαζό παρέα που κατεβαίνω στι συγκεντρώσει κτλ. Στι επαναστατικέ γυμναστικέ. Μπράβο ναι. Ομόνια συγκρούφιξ και πίσω. Έτσι μπράβο. Ναι. Χαλαρά. Όταν λοιπόν έγινε το κίνημα των αγανακτισμένων, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει Έλα ρε παλιό κουμώνι που είσαι. Του λέω Εγώ σπίτι, εσύ που είσαι, μου λέει Εγώ είμαι κάτω, μου λέει. Έχει συγκέντρωση στου αγανακτισμένου, του λέω και τι κάνει. Ένα που, λέγα... εδώ παρέα με κάτι χρυσαυγίτε που έχουν έρθει κατά 300 Έλληνε και που εάν... που έκανα μα μπολιάσουν. Okay. Εκείνοι να μπούμε στη Βουλή, άλλοι από κάτω παίζανε μπάλα. Και το... έχουμε και το βαρουφάκι να μα μιλάει για αμεσοδημοκρατίε. Του yeah. λέω εγώ με κάτι που υποστηρίζει, του λέω τόσο φανατικά το Μέγα και το Σκάι, τρομάζω, λέω, δεν θέλω να κατέβω. Hey. Το αποτέλεσμα από την προσωπική εμπειρία τη παρέα, τα επόμενα 2-3 χρόνια που ακούσαμε, μα όταν του λέγανε Δεν θε να κατεβούμε σε καμία πορεία και με συγκέντρωση. Έλα, Μωρε και που κατέβηκα τι έγινε.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 Η ελπίδα τώρα έρχεται. Πάλι! Αν θα κατέβουν τα ρόλεξ, τα καγέντε, οι βίλες, οι πισίνες, τα βόλια προάστια διαδήλωση. Αυτή είναι υπάρχει... η ελπίδα. Υπά... Περιμέναμε την υποστηθέμενη αστική τάξη του κόλλου να έρθει να μας φέρει την ελπίδα επιτέλους. Είδαμε και τους προλετάριους και τους εργάτες τα 45 χρόνια τα αποτελέσματα που είχαν. Mm. Μόνο από αυτού υπάρχει η ελπίδα. Αν χάσουν αυτή τα προνόμια του, θα σωθούμε και εμείς. � <laughs> Ναι. Ο κύριο Νιφλή. Φτού κατά στο στόμα σα. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι ο κύριο Νιφλή. Όχι, βέβαια, ποτέ δεν θα ήμουν. Γιατί. Συχαίνω, ιδέα ιδίασαν αυτό που λέτε, κύριε. Σα προσβάλλω. Τουλάχιστο. Ο άνθρωπο είχε ένα πρόβλημα μεγάλο. Το είχε πει στο ραδιόφωνο. Ναι. Με ένα δάνειο που έχει πάρει. Και τον πήρα να του πω να πάρει ένα τηλέφωνο στην υπέρβαση. Να λυθεί το πρόβλημά του. Να μην ξαναδώσει στου τραπεζίτε λεφτά. Τι μου το δώσει τώρα, σπαράζω μέσα μου. Μου τραβάει τέτοιο ζόρι. Μεγάλο ζόρι. Πο... Πο... Και χοντρό και χρεωμένο. Χοντρό είναι. είναι το λιγότερο. Πώ γίνεται να πεινά και να είσαι χοντρό, Είναι και χοντρό και μικρός Κατάλαβε. ω oh, κατάλαβα. Αγία μου, μου, Όλα γίνονται. Από τις έχει φουσκώσει. Όλα. Μην νομίζει, Είναι κοιλά. Από τις στεναχώρια. Όλη αυτή η κοιλούμπα είναι από στεναχώρια. Απόστα. <ΣΣ> Τι θες? Μ' αρέσει ο τόνο σου έτσι ο μαλακό και γλυκό. Με ξέρεις. Ε, είμαι αυτή που σου έλεγα με το γιο το γιατρό. Πανέξυπνο, πανέμορφο. Σε ακούω κάθε μέρα νοείται. Και στι επαναλήψει που έχει το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είχε δικηγόρο σήμερα. Είσαι ξεπέραστος. Αυτό να λέγεται μπράβο σου. Κατά τη γνώμη μου, λίγα λε. τα ίδια μου είπε και λίγα λε. Μου το έχει ξαναπεί. ξαναπεί. Λε λες λίγα, λε λίγα με ρίχνει. Με δικηγόρο μιλά. Ζωήτσα, εσύ. Το μη Κυρών Βέλτιστον, Τσίπρας και Πάσης Ελλάδος. Δεν έχουμε πολιτικούς αγόρι μου. μου εσύ κάποιον. Ψάχνω. Είμαι και ανηψιά συμβολεογράφου αν τον θυμάσαι του Κώστατος σκούρα. Α, βεβαίως, βεβαίως. Ε, Όχι. Ε, πρώτος θίος μου. Ψ. Δεν τον πρόλαβες. Πόσο χρόνο είσαι. Δεν μπορώ να πω. Γιατί μου, ε, γυναίκα είσαι. Τι κακό έχει να είσαι γυναίκα. Ρε παιδί μου, η γυναίκα. Με την τους, εγώ ναι, αλλά, την το λέει βι... σαν αρνητικό και είναι στους κακό κάποιο είναι γυναίκα. Για εγγώνια και τώρα περιμένω το τέταρτο που είναι και αυτό εγώ. Καλύτει. Γεμίσω... Μέρε του χαρτομάτι αλλά τα φανάρια, μην πηγαίνει τσάμπα. Λοιπόν, Αλέξης και πώ Εκεί θα φτάναμε. Εκεί θα φτάσαμε. Α. Α. Δεν το πρόεβεί το καλησπέρα του τηλεφωνήματο. Θα φτάναμε, φτάσαμε! φτάσαμε. και πάσης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 Εγώ θα σου πω: Δύο που τειώσα, δύο ανθρώπου. Μία γυναίκα από τη Σάμου. Ήρθε μέσα το χωριό και ζητιάνευε. Τα μάτια τη τρεγουλωμένα. Τι έτσι ήταν, ήταν αξιωματικού γυναίκα και πήγαν οι αντάφτε τη νύχτα και σκότωσαν τον άντρα τη, το περίμενε στην κούνια και τη έδωσαν και την ίδια μαχαιριά, αλλά δεν σκοτώθηκε. Ο άλλο ήταν από την Πελοπόλησο και η ίδια δεν πεθαίνει. Ήρθε εδώ ο δικαστή. Του εφετείου και ήταν δικαστή και εγώ όταν έζησα, γιατί ήμουν υπηρέτρια τη κόρη του το σπίτι. Δεν μπορώ να πω την του, γιατί είναι επώνυμο το όνομα δεν είναι. Yeah. Και έλεγαν ότι κάποιο, ο αντάρτη, λείπει και ζητούσαν μια μάνα. Και λέει: Η μάνα δεν είναι εδώ το παιδί μου. Λέει: Εδώ είναι. Πού είναι το παιδί σου. Λέει: Δεν είναι εδώ το παιδί. Ντάμ, λοιπόν, ο αντάρτη σκοτώνει τη μάνα. Ο γιο, όμω, ήταν τριμμένο. Γύρευε <laughs> τι δοσυλλογή ήταν. Ε. Τον αναγνώρισε τον πήγα μετά. Γύρευε, λέω: Τι δοσυλλογή ήταν για να τη φάει ο αντάρτη. Ακού, ναι. Γιατί Άχου, δεν να ναι. το λε όλο, λε το μισό. Ακού, να δει. Όχι, όχι να μου πει τι είναι. business κάνανε. Ε, πες, λοιπόν, ο... Δεν μου τα λε Τι κάναμε του κατακτητέ, Όλα να τα λε, μισό. Τι έκανε λοιπόν. Όταν έγινε το μυρίδι, η δίκη κρατούσε αυτό ο γιο τη κυρία που την σκότωσε, τη γυναίκα που την σκότωσε, τη μάνα του δηλαδή, τον εσκότωσε στο δικαστήριο. Τέλο πάντων, α καταλήξουμε σε κάτι φιληρηνικό. Συνεργάτη των Γερμανών, καλό μόνο νεκρό. Εδώ ξέρω παιδάκι μου τι ήταν. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μπορούμε να το πούμε το δίκαιο βόλι, το έξυπνο βόλι, το αντάρτη. Ήξερε, το κατάλαβε το σύλλογο. Λοιπόν, μην μιλήσουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται, μολύνουν τι γραμμέ. Άντε, γεια. Παρακαλώ, ο ίδιος. Ο ίδιος, ο λαμπόγιο. Δεν μου λέει συγκέντρωση του άτομοι. Να βάλω μπριγιόλ ή μπριλ κρίμη στο μαλλί. Μπριγιόλ για να γράφει καλά στην κάμερα. Καλά και μια βελατούλα του <συνάζω> νερού να περάσει. Καλό είναι.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 Γιατί το ψάχνει πασόκο να σε πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή, Έχουν χαθεί, δεν ξέρω, φοβάμαι κρύβονται. Α, Ντρέπονται για κάποιου λόγου. Αφού έχει τη Σεριζέα, ρε. Α, ναι, σωστό. Το, το τέλειο, το, το τέλειο πασόκο, το, το όλο, το το, το όλο πασόκο εκεί είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αμφισβητείται τον αριστερό εταίρο τη κυβέρνηση. Mm. Ο άνθρωπο βγήκε και το πήγε καθαρά. Κατατροπώσαμε του λαμπατζίδε. Και εγώ θα σου κάνω μια πρόταση. Πήγαινε στις πιάτσες, πήγαινε σε στεγασμένους χώρους, εκεί που συντελείται η ανάπτυξη. Αν βρεις λαβαντζή, θα μου τρυπείς τη μύτη. Μόνο μπορεί κανένας ξεχασμένος που τους ξέφυγε, αλλά και αυτούς θα τους μαζέψουν. Αναλαμβάνουν άλλοι, δεν μπορούν να τους χαλάνε την πιάτσα. Και για την καρακόσα που τη λένε, σταθείτε γερά, γερά, γεια σου κορίτσι μου, χρόνια πάλευε να βγει δήμαρχος εδώ στο Κερατσίνι και δεν της έδινε σημασία κανένας. Λοιπόν να μην μιλάει, να κάτσει στη γωνιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το, για το, για το ευχάριστο μεσημέρι που μας δίνεις. Ε, γεια σα. Να γεια σας. έχετε παραγγελίε. Βεβαίω. Φαγητό. Όχι φαγητό, στο σταθμό που πήρα. Α, σταθμό, ναι, και φαγητό. Δεχόμαστε γενικώ παραγγελίε. Δηλαδή α... από τραγούδι για να χορέψεις. από φαγητό, από ό,τι θέλετε. Τι παραγγελιά. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Η γκρίση που ακούει στην πάτρα. Από το σωτήρι είναι πολύ αγάπητο για σημεί του θέμη. Ποιο θέμη τι υπάρχει Πρόκειται να γα***σεις η θα το βάλω. Εντάξει όχι θα Θα, θα βοηθήσει. Άρα, Αν βοηθήσει θα... το τραγούδι να βάλω. Να βάλω και δύο τραγούδια. Ε, εντάξει βάλω πάση... Ένα, σύμφω, για αρχή, δε... Δε... Ένα για δε... αρχή. Δε... Ναι, Ένα για δε... αρχή δε... γιατί σε δε... έχει δε... φάει. Πού είδες το τηλέφωνο και με πήρες γιατί ξέρω τι φτώνει. Τέλος πάντων. Έλα γεια. Τώρα, Tak nie rysuję Εγώ, εγώ σα ευχαριστώ πολύ για και τον φινιού. Πρώτα απ' όλα για τι δύσκολε εποχέ στο που μου χαρίσατε. Ευχαριστώ γιατί έμαθα πράγματα από εσά. Τι αποχωρεί, φεύγει. Όχι, ήθελα κάνω πλάκα, αλλά τελικά μου βγήκε. Φυγική, σοβαρό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Δεν Δεν να, φαίνεται, όμως. Σαν να Ευχαριστώ έχει για τι που μου δώσατε αντίο. Είναι σαν τον πατρεμένο σύζυγο. Που δεν αντέχει άλλο, εκτιμά καλέ στιγμέ, αλλά <ΣΣΣΣΣ> μωρή <Σ>... με έχει Έτσι. Τα πόμολα, τα έχω ετοιμάσει όλα. Τα πόμολα. Τα πόμολα που γάζεις. Να έρθω για εφαρμογή. Είμαι με τον Τάκη μαζί τώρα, με το Τάκη. Και ο μαζί. Πού έχει τα πόμολα καλείς όλα. Ο Πομολιέρης που λέμε. Αποστόλοι, φίλε με, αποστόλοι, φίλο, φίλε. γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Καταρχήν πες στον κύριο Βασίλη ότι το πόνι είναι συλλεκτικό. Εσύ δεν πρέπει να το πρόλαβες, το πρόλαβες. Τα ξέρουμε ρε, τα πόνι. Με τι μεγαλώσαμε εμεί δεν μεγαλώσαμε με μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι άνοιξε ήλθε ξανά. Τι νομίζεις βλέπουμε τα GH όταντρικά. Δεν είχαμε ανασφάλειες. Δεν θέλαμε α, να αποδείξουμε α, κάτι, ξέραμε τι είμαστε. Είμασταν Είμαστε κατσάτι από τότε.